Θεία Κυριακή 6 Σεπτέμβρη σήμερα και ακούτε την πρώτη εστία νομίας μετά το Καλοκαίρι. Αυτές οι πρώτες εστίες νομίας θα έχουν μια προεκλογική πολιτική χρέα. Λοιπόν, όπως σας έχουμε μαζί μας, στην παρέα μας, τον Πέτρο τον Ιωάννου, ε, κατευθείαν από τη Λάρισα. Ο Πέτρος ο Ιωάννου είναι υποψήφιος με το ΕΠΑΜ στη Λάρισα, αν μην κάνετε λάθος. Γεια σου Πέτρο. Καλησπέρα Παναγέφη, καλησπέρα στην Παναγέφη, στους διαδικτυακούς σου με τον Πέτρο έχουμε επαφή μόνο ιντερνετική και έχουμε μιλήσει κι άλλη μια φορά, πάλι σε ραδιοφωνική εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάμαι ο το Πέτρο, αλλά την ανάπολη πλευρά. Μαζί με τον Ανδρέατο Ζαριπόπουλο, μιλήσαμε στην εκπομπή του τότε το που διοργανώναμε το πρώτο πανεπιστημιακό Ναι, Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν Πέτρο, λοιπόν, ε, προκλογική περίοδος, θα σε βρει σε ένα υποψήφιο με το ΕΠΑΜ. Ξεκινάμε με, ένα πρώτο, με μια πρώτη ερώτηση. Γιατί ΕΠΑΜ, γιατί με το ΕΠΑΜ, γιατί να ψηφίσει ΕΠΑΜ. Κοίταξε, εδώ πέρα, ήμουν για αρκετά χρόνια περίπου αλλόγος, και μετά ο κίνημα των πλατιών, της το δικιάς, της πλατιάς συντάγματος, δέκα τρόπο να κατασταλάξω σε αυτό το χώρο, και μάλλον εκείνη τη χρονιά, για 2, 3, πόσους 5 μήνες, είχα... Κρούσε <εκλήσει> αρκετές πόρτες, όπως ε, και πάνω από φτιάξε, μάρσε, άρματε, <εκλήσεις> <εκλήσεις> με, με το Άρμα ο Δημαράς στην με καινοτοβαρίδου, δω από αυτό. Είμαστε μια συζητήσει όλο το βίντεο από μια-δυο γομμάλες ενώ δάχτους, ενόχληση από τις πίθες. ήμουν στην πρώτη ομιλία του ο Μίκη και ο Δωράκη, που ε, ε, ήταν αδιαχώρητο, ήμασταν στα πρωταλάμους εκείνα του του Τελικά εκείνη την χρονιά μέχρι και το ζύνερο είχα τηλεφωνήσει για δημιά δυο εβδομάδες παράλληλα. Τελικά τα στο επάνω άρα ε, δεν ήταν ε, αβασάνιστη αυτή η επιλογή έτσι. Ε, και ήταν αυτό το οποίο σε κάνει να επιλέξεις τελικά το επάνω ναι, και μάλιστα γνώμη την πρώτη φορά που έγινε ο Πέτρο αποφάσισε, εγώ έχει πέντε προτάγματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και μάλιστα από προσπάω εγώ αποφάσισε, με χώρα να... πώς να το πω έτσι... Εκείνο που να σκεφτώ ότι μάλιστα <Τι> σωστό και την ώρα ήταν... Ε, εξαρτάται πόσο έχουμε στάθος στην τσέπη και πόσο ευρώ θα έχουμε τσέπη. Και έκθεται δικαιώνομα γιατί όλο το λιγοστάγουν τα ευρώ, πουλά. Για σένα η αποδέσμευση από το ευρώ είναι ένα κυρίαρχο αίτημα. Ε, δηλαδή, γίνεται μνημόνιο έτοιμα αντιμνημόνιο με ευρώ, για σένα. Ε, τώρα, η λέξη μνημόνιο και αντιμνημόνιο έχει χάσει την αξία της. Γιατί είχαμε комен там тут тут тут тут тут тут το тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут και тут тут тут αυτή, λέμε και тут ναι. Άρα οι тут тут тут οι тут тут Συγκεκριμένα κόμματα και ανθρώπους του κομματικού σωλήνα αλλά για γι'αυτοσχέδιους τρόπους συνεννόησης και επαφής επαφών αλλά πάλι επαφών μεταξύ κινημάτων και εδώ είναι για χίλιος πτέρνα όλων αυτών των κινημάτων θέλουν έστε μια μικρή σημεούλα και από μια αραχούλα έκαστος Αυτό το θεωρώ πολύ χαζό αυτό και αλλονίζει ο Σόιμπλου και ακόμα αυτή η περιβόητη συμφωνία δεν υπάρχει ακόμα. Στα προαπαιτούμενα ακόμη είναι. Με δώσαμε έναν δικηγόρο γιατί πήγα γυναίκα του ήταν διδαστική για να καταβάλει τα χαρτιά στο πρώτο δικείο της εκλογής, ως εκλογικού υποψηφίου. Και μόλις το εξής ότι ε, κατά όλα αυτά τα κόμματα τα έχουν βρει με τα Σόιμπλε. Χρόνο τους δίνει ο Σόιμπλε και με όσο νόπο θα τρέξει και το σχέδιο Σόιμπλε. Με ότι στην επάγει το διπλό νόμισμα, όπως τη Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Αθρική... Με λίγο νομίσμα ένα ένεργη να πληρώνουμε τα τρέι και έναν τόπιο μέσα. Ενείς το σχέδιο Σόιμπλε με επιστροφή τελικά σε ένα εθνικό νόμισμα, αλλά με τους όρους που θέλουν οι ξένοι και με ένα διπλό νόμισμα. Ναι, ε, ναι, ακριβώς. Αφού φανένει μια κλωτσιά ε, τώρα επειδή έχει προγυφθεί... ναι, θυμάμαι, θυμάμαι στο Κογκό, τον πρώτο γερμανός καθηγητή, τον πρώτο καιρό, ξοδεύαμε δολάρια παντού, στα σούπερ μάρκετ, παντού. Ε, κατόπιν ο δικτάτορας του απαγόρευσε, αλλά ήταν και η μικρή η ζωή του δικτάτορα, ο μέσος του λουτρότητας του αγαπητού φίλους. Είναι δηλαδή τόσο ψυπασμένοι και απροκάλυπτα οι ξένοι... Ε, Επικυρία εκεί. Σε κάθε χώρα. Αφροπανική, Λτινική, Αμερική, Ευρωπαϊκή τώρα. με πειραματώζω ολκύς εμάς, έτσι. Αυτή η περίφημη απικία χρέους, έτσι τον να την, την αλλαγή του, μας απικία <συσίλω> χρέους. Το πρώτο πειραματώζω της Ευρώπης. Ναι, και μάλιστα εχθές που είχα την παρασκευή, το πρώτο είχα τον κύριο Γιώργο Κασιμάτης στο Σπλουφανκή της Νέντευξη, μου το εξή ότι ούτε στην Κ Ούτε και σε άλλη χώρα του κόσμου ήταν ε, ε, δίνευση δημόσιας περιουσίας. Και το Ταμείο Εποδοτικοποιήσεων ενώ να πούμε το Ταμείο. Αυτό, αυτό, αυτό ναι. Για σένα η έξοδος από το ευρώ, το οποίο είναι από τα κυρίαρχα ποτάγματα του ΕΠΑΜ, έχει ταυτιστεί με την έξοδο από το ευρώ, είναι μία λύση, είναι ένα πρώτο βήμα για τη σύγκρουση αυτή και την απελευθέρωση τελικά της χώρας από ποικία χρέους. Τώρα θα πάρουμε τη σειρά τα βήματα. Ένα, ένα, ναι, στάθησα να δω αυτά τα προτάγματα με ένα μάτι ίσως να τα Φενιάρο λίγο για να χωράνε σε ένα πολύ πολύ μικρό συνέλο που ίσως χωρί να ετυπώσουμε για ενημέρωση, ο κόσμος και ο παιδάκι μπορεί να τον ξέρει Άλλοι το πάνε λιγότερο, άλλοι δεν βγαίνουν ούτε το ΕΠΑΜ, ούτε το Πανδημέτρη Παδιάκη που είναι επικεφαλής σε αυτό το διάστημα. Το ο Συμβουλόπουλος. ήταν τι σημαίνει ούτε εξής, από την κυβερνή μου στο εμπόριο Ελπίδες δεν πάει άλλο. Και πάμε και στα αιτήματα, πρώτον θέλουμε δόξια κυβέρνηση τρίπνων πολιτών, για να επιβάλλουν τη διαγραφή χρέων στις αυτοί και τελείω διαγραφή χρέων και εσωτερικό από τα νοικοκυριά προς που χωστάμε, ξέρω εγώ, και προς τους κερδοσκόπους του εξωτερικού, έτσι. Ε, επίσης δεύτερο έξω από την νοικοφορία που λέγεται έξιλων και επιστροφή σε κάποιο παραγωγικό ονομισμά χωρίς μνημόνια το βήμα τη Μωρίου, των Ενώχο, όσο ψηλά κι αν είναι. Ε, να θυμηθούμε και λίγο και τη φρασιολογία του Ανδρέου του τον αλλά δεν θυμάμαι να θυμωρείται τα 20-30-40 χρόνια αξιωματούχη με ψηλάδα του Ταλοςκάτων, ποιον του Τσοχαντζόντου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που τέτοιο παρακάνει, ίσως. Ο εταιρείος τυφώς Ελλάδα, μίδες από ξένους, μίδες από τέτοιους, στιγμούς τουλάχιστον ένας ή έναν, ο ή έναν, ο ή έναν, ο ή έναν, ο ο θα πιθαγωγή, λογοδοσίες και ανακλητότητες για όλα τα κυβερνητικά κρατικά αυτολόγια. Έτσι, κάπω έτσι θα ανατάξουμε να είναι βαθουκιάξενας για να ανατάξουμε την οικονομία και την χώρα η οποία ακόμα θα μην έχει οντότητα χώρες και μια αντισταγμένη και η αρχεία. Γιατί το λέω, αυτό, γιατί αύριο μετά αύριο μια άλλη ρίδα χώρο από χώρα. Χώρος, ένας με θυμηθείς και γι' αυτό το βλέπω και πάω στον <σήν> στην Κύπρο, ο οποίος έλεγε το εξής. Τώρα, ε, και έλεγε χώρα και δεν θα παραδώσει... Χώρος. Χωρίς ε, ε, χώρος, έλεγε... <σήν> <σήν> <σήν> <σήν> κοινότητα. Η κοινότητα, ναι, Χωρίς φωνή <σήν> και... Στην Κύπρο βέβαια, καλά χαρά τα πράγματα. Ε, καλά, με την έννοια απερβολεύουν τους ξένους, έτσι το σύστημα των Για την Ευρωκρατία, για τους δυτικούς καλά πάντα. πράγματα και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Ε, τώρα ο στόχος του ΕΠΑΜ, ο άμεσος στόχος του ΕΠΑΜ είναι να βρεθεί στη Νέα Βουλή. Ο άμενος στόχος ήταν η συνεργασία και η συμμαχία όλων των δυναμών, αλλά φαίνεται ότι δεν περπατήσετε ο γάμος. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, λοιπόν. Ναι, επετοιόντητα της πλογράφηλα φαγάνε, κάτι το οποίο τρέχουν, τι γίνεται λόγω της καλόνης δουλειά, άλλο άλλο από το 97, ήταν το ίδιο χώρο, σύντροφοι. Λοιπόν, αλλά εγώ το προσπαθώ, έτσι και αλλιώς μέχρι τελευταία, είναι απερίογη τώρα η δεύτερη. Έχω να ότι ο Λαγαζάνη δείχνει ότι το, το, το σύμπαν του Λαγαζάνη είναι ό,τι λέει, ό,τι λέει και ό,τι θέλει και ό,τι θέλει. Ακριβώς. Εγώ όταν έγραψα την πρώτη φορά στην μια Παρασκευή ήταν που ε, είχε ορίσει ε, και πώ θα λέγεται το Λαϊκό δεν με ξέναζε ο του, γιατί ήταν ο Αριστό και και του και του δεν ήταν κάτι σε και ενώ για τις εικόνες Και αυτά που λέω τώρα, θα πάλι δω τι αν θυμαχούσανε με τον Είναι Φαίνεται πολύ γρυχός ο λόγος του, όπως γρυχός είναι και στο πρόσφαση του καλύτερα Δεν είναι δεν έχει το ηγητικό. Ε, ο Κόπερ, κάποιος ο Καμένος, θυμάστε mm -hmm. ότι ήταν καμένο. και αυτός είχε μοίρα mm -hmm. στην αρχή όταν ήταν μικρός, να κόμματα και από αυτό που είχε στο μάτω, και θα δώσουν και τα διάδυα, και να, να, να είναι επικεφαλής πρώτος επικεφαλής συμβουλής, θα πω, επικρατείας και χρήμα να τη θέσω λάκελο. Χρήμα, λέει ο καζάκης μου, να ζήσω 20 χρόνια ο Καμένος τελικά Ο τελικά κατέληξε ξέρε... στο απέναντι της Ο Καμένος τελικά έγινε η ητής, η εκτιμητική famíliaς, κατάρχες, σε και τώρα αγωνίζεται να μαζέψει τις σκόρες των αν θα πράσω, εσύ έχεις καταλάβει τελικά μιας και λέγαμε για τις συνεργασίες που να βάγεις όχι μόνο η συνεργασία με τη Λαεία αλλά που να βάγεις αυτή η συνεργασία του με το του όχι με το δημοψήφισμα το οποίο το βάζανε επιτακτικά πολλά κιλήματα μεταξύ αυτών και το επάνω. Τι να πω εδώ, <Τινεργοί> να προσθέσω αφού πολύ εύκολα πήγε το Β' Τι Ρώμα με διαδικασίες απλές, μέσα στην ησυχη και άλλα μικρά σχήματα, μικρά ψάρια ταποδέρθηκαν ευχαρίστως αλλά αυτό είναι το ενοχώς ε, ο σκύλος, το μεγάλο ψάρι ο σκύλος που Άγκο, ναι, έτσι φαίνεται αυτά τα σκύματα δεν θα μπούνει και η πρεσβήδα με το πί και ε, δεν έχει πρόβλημα. τα σκυλά του δεν θα μπούνει, δεν έχει πρόβλημα. Τα σκυλά του Βαλματίας. Αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ έχει επαφές με άλλα κινήματα ή είναι δεδομένο το ότι θα κατέβει μόνος. Ε, το του του, ε, είναι το ότι θα κατέβει εκτός και αν είναι αυτά στις υψηφιότητες πρόσωπα της Αθήνας που το, μικρά κινήματα που δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν ξέρω αν θα πάρουν σε αυτές ε, κουβέντες ή επαφές. Ναι. Αλλά τώρα το θέμα με το ΕΠΑΜ είναι... Όπως θα πολύ αποκλεισμένο από την κρατική τηλεόραση, φανήθηκε μία ή δυο φορές αν θεμάμαι ο Καζάκης εκεί και πάλι η Ιδροσυμβουλόπουλου σε, τέναλ... θα... σε Υζάκη, και παλι σε φερνει σε την τετοια Λοιπόν, έρχεται μια έρτη την οποία θέλω να καταγγείλω γιατί και αυτή και την εργασία σας, γιατί αυτή είναι έρτη, η έρτη δεν είναι πρεπεδόρης και άνθρωποι του το άλλο, και η έρτη είναι κρατικό πανάλλη και εκεί το πληρώνει προλογούμενος. Άρα θα έπρεπε να δίνει, μάλιστα ε, ο νομικός της Σύμβουλος, ο Γιώργος, ε, να θυμηθώ το, το, το, το, το ακόμη στο μυαλό μου. Και επικενδύον είναι πήραμε πίσω από όλα τα την αθική, είναι η Δημοκρατίας. Ο Κόκας, ο Κόκας. Ο σωστά, ακόμη στο Ο Κόκας λοιπόν πέτυχε από με προσφυγές να μπορούν κινήματα να εκφράζονται στην ΑΡΤ, μόνος αυτές δεν να χαρμοστεί, έτσι, το αστείο, μιας και θίγης, το θέμα της ΕΡΤ είναι, δεν ξέρω να το θυμάσαι, ότι όταν άνοιξε καινούργια ΕΡΤ υπήρχαν ελπίδες το ότι μπορεί να λειτουργήσει σε κενηματική βάση όπως λειτουργήσε η ΕΡΤΟΠΑΝ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός καλλιεργούσε τις ελπίδες αυτές, ότι η νέα ΕΡΤ ήταν μια... μια δημόσια τηλεόραση πραγματική. Ναι, εντάξει. Στην αρχή έφυγα όταν καταφύγλω την εικόνα του κειμένου της Σάρκου. Στην και ήθελε να βοηθάει έτσι. Και όταν στην αρχή να με σουριανώσει τις 24 ώρες πρώτης μέρας, μετά από τις να στην που αλλού ξενοηχτούσαν με δάφη τους κανιάτες. Αυτά βέβαια τα ξέχασαν. Όπως επίσης ξέβεσαν, διότι εγώ θυμάμαι ότι είχε ο ο Καρδάκης δεν είχε πάει στην ε, ΕΡΙΤ για να μην την νομιωτήσε. Ήταν, ναι, ήταν η εποχή που και τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μποικοτά στην ΕΡΙΤ, μέχρι τελικά να αρχίσει να πηγαίνει και αυτός. Και ναι, και ο ίδιος τον πληρώναν τον φίλο και αγωνιστοί Καρδάκη της ΕΡΙΤ. Για να πάμε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το οποίο δεν, είναι, δεν έχει παλιώσει και τόσο. Το δημοψηφίσματος μου ήταν ένας λίγος του Φύπρου. Εκανώς ήταν εις γνώσεις και εις κυρίας Μέρκελ και άλλων και <Ρι> κύριο Ολάντ και ποιον άλλων Ευρώπων. Έχανε τις πύριες εκείνη τη Μαγική Βραδιά. Έχουμε και το από τον ίδιο το Μαρουχάκη. Μhm. Θα σας ενημερώσω ότι σε εκείνος, εκεί μας στο τμήμα του Τεμαρτό Ήταν ολό το τμήμα το Κύπρος flips και γαρίτα, απ' αυτό το αρχείο το 61,5%. Εσύ προσωπικά το περιμένεις αυτό το 61,5%. τα το το πριν ήταν να το τελειώσω είναι δεν το περίμεναν. Τώρα, εντάξει, εδώ δεν είναι εγρήγονο το μισό Γιατί, ίσως οι πιο πολλοί να περίμεναν να ρίχνουν το ΙΣΕ ή ξέρω εγώ πώς, τα ΙΣΕ, τα ΙΣΕ, τα ΙΣΕ, τα ΙΣΕ, τα για να υποδηλώσουν και δεν θέλουν άλλα μέτρα. Τώρα αυτοί όμως οι ίδιοι θα σπέψουν να ψητήσουν ξανά και δώσουμε λίγο μια δεύτερη ευκαιρία του ανθρώπου, με η μαράκι και θα ρίξουν ξανά πάλι. Ελεγέντη, το βάζεις. Όμως, οι ίδιοι θα έξι, εγώ σαν τους και την και το κομμάτι, και αυτή θελά μας τα αναφάνε τελευταία, ο Μεταλλοδάκος πρέπει να μην είναι ανάμιση, όχι δεν έχουμε διατροφική επάρκεια, άρα δεν πρέπει να πούμε στην Ευρώπη, στην Ετριάξη, για να βρωζόν τέλος κανένα πώς, μπήκαμε και δύσκολο να βγούμε τώρα. Τώρα για και το κουκουέ, δεν πρέπει να πούμε, αλλά τι πρέπει το και τώρα η Νότια Κωνσταντινίδη λέει ότι η κουκκούε σήμερα, ε, τι είναι με το κουκκούε σήμερα, λέει, και τι περιμένει το κουκκούε, περιμένει στα επόμενα 40, 50, 90, πόσο από τα χρόνια, 100, ε, να βγουν ε, με τα σκεπάρδια και τις τάπες ε, να διαδηλώσουν, να πάρουν την εξουσία, μέχρι τώρα θα φτάσει το παραδάκι, ανελίπως λοιπόν, από το σημερινό καπιταλιστικό... Το ελληνικό ταμείο έτσι. Θα είναι αργά σε 50 χρόνια για το ελληνικό. Ήδη πέρασε ένα 97ο από για την επανάσταση. Εγώ δεν ξέρω αν είναι επανάσταση. Επαναστάσεις γίνεται μέρα για να το πιέσει. Λοιπόν, και θα... ίσως χρειαστούν έναν 97 να κάνουμε με τη δήλωση του το κομμουνιστικό κομμάτι. Ωραία, όσον αφορά το και σε στο ζήτημα του όχι του ψηφίσματος γιατί θεωρώ ότι το όχι αυτό, αν δεν ήταν ψήφος ρήξης τουλάχιστον σηματοδότησε μια ψήφου χειραφέτησες. Ναι, σωστά, αυτό σωστά λέγεις και είναι και ευθυνά γιατί το διεκδικεί ο Λαφαγάνης. Ως μεγαλομέτωχος το έχει και ο Κύπρος λέει και εγώ εγώ, μια μεγαλομέτωχος το έχω. Μεγαλομέτωχος αλλά το πρόδωσε. Ναι, αλλά έχει τη φτώκα για την κουλτούρα της αριστερά. Έχει τον πράσινο λοιπόν. Μάλλον γιατί μιλήσω με το 3ο πριν λίγο μέρε το και του κατηγορούσε για αλλά πλέον και πολύ πολύ αυτή τη Και μια με Ωραία, με λέει Μητσοτάκης έβγεξε πέντε χιλιάδες, πιεθεί τους πενέφερες. 1,5 Εκατομμύριο όμως άνεργοι, μπορεί και δύο, μπορεί και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή να μην έχουν σήμερα, ούτε σήμερα, ούτε άγγριο. Ούτε αυτοί, ούτε τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν, ποιά διαφοράς με το Μητσοτάκης. Μάλιστα. Ε, να πούμε ότι στο στούντιο έχει μπει αυτή τη στιγμή και ο νηχερινός τύπος. Ε, θα κάνω εγώ ακόμα ε, δεν την ονομάσαμε εμεί, μα βάφτησε ο κύριο Δένδια, γιατί ήταν η εποχή, αν θυμάσαι, που... τη ακροδεξιά καταστολή Δένδια, που οποιοδήποτε άρθρο με αντιμνημονιακό λόγο ήταν κάτι σαν τρομοκράτη, σαν εστιανομία. Ε, μάλιστα. Αλλά τελικά ο κύριο Πανούση του ΣΥΡΙΖΑ μα επιβεβαίωσε ότι κινείται στην ίδια γραμμή με τον κύριο Δένδια. Οπότε δεν βρήκαμε λόγο να αλλάξουμε το όνομα. Ε, Θεωρείς <Σεύεις>, μια τελευταία ερώτηση από μένα και αν θέλει μετά να κάνει ερώτηση και να ξεκινήσεις το πώς δίπλα μου. Ε, θεωρείς εσύ ότι ο κόσμος σήμερα είναι έτοιμος για αυτή τη μεγάλη αλλαγή και ότι σίγουρα η έξοδος από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, όλα αυτά, αυτή η ρήξη είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είναι έτοιμος όμως, γιατί βολεύεται με τα 300, τα 400, 1 νέος άνθρωπος τώρα πόσο αυτά θα παγόρεψουν το αφεντικό έτσι, μαύρα θα είναι προφανώς ασφάλισης, δεν θα έχει και κάτι τέτοια. Άρα θα του να ρένει με φυλαράκι να εκφερήσει με 400 αδεύτερα μόνο κάποια κουταλιά να περνάει πέρσι, πέρσι σκέτος 8 ώρες. Επομένως ο συνταξιούχος θα να κρατήσει τα ξιλιάρικα του ας γνωρίζει, ας πονηρεύεται ίσως στο πιστήριο στο νερό ότι μπορεί να γίνει τίποτα κοσάρικο και πιο κάτω αλλά σου λέει, ότι αυτού τους εμπιστεύουν περισσότερο από τους προηγούμενους. Ε, μάλλον εκεί κολλάει. Στο φόβο mm -hmm. και στην ψηλότητα των κεκτημένων. Ναι, κάτι ναι, νομίζω. Και όταν τότε θα ανησυχήσει, θα ανησυχήσει όταν ε, ε, απολαύσει αυτά τα ψηλά. Όταν χάσει ακόμα και τα ψηλά του, τότε είναι στα πιο όρια. Θέμα. Ακόμα δεν είναι ώρα να ανησυχήσει. Άλλωστε, αν πάμε σε πάλι γιατί είναι χτιμωμένος ο κορυμός, προφέρουσα με κάποιον και για το δώσω μου λέει «Πάς το βριό μου τώρα στην Αλάνη, ε, είναι 1450. Μήπως λέω και που πήγα στο δημοσιογραφείο της Ματήρας» Μου λέει άλλαξαν μέσα στους δεν... ε, Και το πρόβλημα τώρα δεν είναι τόσο στο λαό, όσο στην απογοήτευση που από τα και από τα το στελέχη του κομματικού εισόδημα. Ακριβώς. Αυτή είναι και μια μεγάλη νίκη, αν θέλεις, και του συστήματος, το οποίο αύξησε όχι την αδιαφορία, αλλά την απογοήτευση και την κοινωνική κατάθλιψη του ελληνικού λαού, σε βαθμό που στις δημοσκοπήσεις να βλέπουμε ότι ο κόσμος μπορεί και να πάει να ψηφίσει σε μεγάλο ποσοστό. Ναι, ναι, ναι. Την να έχουμε έξω από εποχής, ο κόσμος θέλει κουβέντα, Γιατί όταν πήγα να κόψει την παράγοντας της εικόνας, σήμερα, μην ψηφίσει η κουβέντας, γιατί ήταν μια κοπελιά, γιατί έπρεπε να πληγάνω κάποιους λόγους ασφαλείας, να να και... ...και, και λίγα. Ο κόσμος θέλει, ακόμα και στον ψυχολόγο, γιατί ψυχολόγο και και για τι από τα οικονομικά τους βαθανεύει αυτό, κατά Είναι παράγοντες αυτούς. Ναι, αγαπητορία θα ξεκινήσουν το ευθυντική ψηλά να δω λεπώ και δεν δουλειάζουν τα Δεν είμαστε στην αρχή ακόμα. Με γιατί ο κόσμος δεν αντιδράζει, δεν βιώνει στους δρόμους. Φαίνεται η αυτορά, όσο βρίσκει με την προβεία και τα τα κρατάει γιατί όλα αυτά τα μεγαλωσταρία έχει πρέπει να τα ελέγχει και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα κόμματα του ελεγχόμου δημοκρατικού τόψη. Και πολλές δεργαμότοι οι πρεσβείες που δουλεύουν στην Ελλάδα, δεν είναι και μόνο μία. πολλές πρεσβείες, πιστεύω κομμάτι να κάνουν οι δεν του πιστεύω Τότε με το Δήμο και εγώ σου πάρα Και ερχόταν και οι από την Πρεβλή, δεν πήγαινε εκείνο, έρχονταν ξανά, τέλο πάντων άκουγα να ήταν και πούλου του. το κύρο τη χώρα. θα τι Και να αν και την τόσο άνω ελευθερία που γράφει τη δεύτερη ώρα Άρα το είμαστε χρόνοι να τα έρθουμε καλύτες να δεν τα Αρκεί να μην το συνηθίσουμε. Λοιπόν, σε παραδίδω στο τεχνό κλίπο, να σου κάνει και τις μερικές Ναι, καλησπέρα κύριε Μίνα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, ακούγομαι. και Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το γεγονός ότι τελικά δεν επετέχει μια συμφωνία ανάμεσα στη πώς λέγεται λαϊκή ενότητα yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ε, ανάμεσα στη λαϊκή ενότητα και το ΕΠΑΜ έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το ΕΠΑΜ έχει εθνικά προτάγματα μιλάει για έθνος και επίσης το γεγονός ότι δεν ε, χρωματίζει τους ανθρώπους δηλαδή δεν απευθύνεται σε αριστερούς ή δεξιούς ή κεντρώους απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες έπαιξε ρόλο αυτός Κοίταξε ένα λεπτερό λέξει ο καταρχήν, λέει τα πάντα έκανες ο σημαίνει ο έτσι, έκανες ο νόμος, ιορταρτικούς, λοιπόν, και δεν αποκλειώσαι, όταν θέλω να κάνουν ο νόμος, το την παραμόνη έπεδε αυτό, να το ονομάσουν ο το λέγον, ξέρω εγώ, με τη Δεν και αποκλεισμός, και το ήταν Λοιπόν, εγώ δεν είμαι κομμονης τελευθυνής απλά από ό,τι μάθαίνω. Λοιπόν, τώρα, κύριοι άνθρωποι, οι τηλεφορείες λένε ότι κάποιοι θρεσκυτές μας θεωρούν, μας θεταμιώτες, μας θεωρούν εθνικοί θέσεις. Όπως έφυγε αντάξει, πήθες με λίγο κάποιος συνάδελφος ο κέντρο λέει πολλές ημέρες για το λόγο αυτό, μπορεί να είναι και ετοίμητο κάποιο στιγμή. Είναι λογικό και από κάποιες δυο σημεριθές τους αρέσουν τέτοιες ημέρες. Αλλά τώρα τα προβλήματα του, ο άνεργος κυροπιναγμένος, δηλαδή το στομάχι του άνεργου είναι αλλιωτικό του αριστερού του το κεντρά άνεργου ή από το δεξί άνεργου, είναι δηλαδή αλλόγια δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς και ένα χαλό πρόγραμμα που έχει να Λαπαγιάννης από τη στιγμή δεν θα μπορούσε να συνεπάρξει με το σκληρό και που θέλει να επιβάλλει το ΕΠΑΜ. <Ρι> ότι δεν θα ότι Βιέρμαρ <Ρι> την Ευρωζώνη, Βιέρμαρ την Εψιονέξη, όπως μπορούσαν αν υπήρχε η Ας πάμε σε δημοψήφισμα και θα το βαθήσει ο κόσμος με ένα καθαρό νέο ή όχι, σε ένα ψηλό να μου, το ποιο το βάλαν τώρα στο πρόγραμμα τους τελευταίες μέρες, το δημοψήφισμα. Εκεί, η ΛΑΕ. Η τις τελευταίες μέρες ανανεώθηκε το πρόγραμμα, η θρητική διακήρυξη αναφέρει και το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Το άλλο που μπορώ να υπάσω είναι ότι το πιο πριν το που αναλαμβάνω είναι το.. Δεν ήθελε ένα ανάστημα σαν τον на ούτε ο на на ούτε ο на τώρα. να κάπως έτσι έχουν τα на на на на на να на на на Εγώ πώς μπορώ Το ερμηνεύσω, ότι на на на на на на на на на на на на να, να τους <tot Than> <visuals> Αυτά έτσι δεν θα φτάνει και άλλο να το έλεγε, ε? Ναι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς τα ερωτήματα ήταν ρητορικά. Δηλαδή την απάντηση την έχουμε δώσει κι εμείς. Και το θέμα είναι ότι αυτά όλα τα κόμματα που συστήνονται τελικά οδηγούν τον κόσμο ή στη Χρυσή Αυγή ή στην Αποχή. Και την πληρώνει βέβαια όλος ο λαός. Όντως, όντως, αυτός πολύ τέτοιο κερματισμός, αυγίες και ε, ε, ε, ε, στους προσφοτούς της Χρυσσοσαδίας, όπως έπαιξε ε, και στην εποχή, ναι, όντως. Η εποχή μπορεί να πιάσει και 42, 44, ποιος ξέρει, πόσο ήταν η προγραμματικότητα, 6, 7, 8. Ναι, πάντως, πολλοίς κόσμος είναι διατεθειμένος να μην ψηφίσει. Και συνεργικά. Ναι. Ε, εγώ βέβαια αυτό το καθακρίνο, γιατί και όποιοι το αυτό που εντός εισαγωγικών το λένε δημοκρατία. δημοκρατία, όπως λέει υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν η δημοκρατία. Και δεν δημοκρατία και Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί με την αποσύνηση να θέσεις εσύ που είσαι ε, ε, καταρτισμένος και ψαγμένος και ψυχοφόρος και πολίτης και φυλιαγιά, ε, να φτίνεις τη γιαγιά να αποφασίσει ε, για το αύριο της Αλλάδας για την απέτητα εισποντάσταση για γιαγιά για το αύριο της Ελλάδας. Σωστά. Ε, λοιπόν... οτι, μου, ξέρω, εγώ ακόμα περίμενα μισό κάποιο καιρό μετά λοιπόν το με κάτι μισά το τόνο σου φορείς στο έτσι, σε έχεις. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπόμπη μας. Να είστε καλά, πέδες. Στα χαρώ τα να... πούμε... τα ε, ξαναπούμε σίγουρα. Τις να αν προλάβουμε και μετά τις εκλογές, αν δεν προλάβουμε. Ε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή πετυχία. Καλή ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία Ελπίζω να το δω αυτό το και για να ελπίζουμε θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να έχουμε ανοιχτή ματιά να βλέπουμε καθαρά τα πράγματα και οι καθαρές λίγες πρέπει να είναι τέτοιες. Αυτό και με Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκούς και οι δεν Υπάρχουν, λοιπόν, και τέτοιες συνταγές για να βγάλουμε την χώρα από την κρίση, έτσι μόνος έχουμε Έρχομαι, φίλοι του μας, ευχαριστούμε να βγάλουν και το περάσμα φέτος. Σε Πέτρο, θα ξανά αυτό. ευχαριστούμε, και καλά, Αντίο, και την Κονέτα, κοίση, se φλαντερά, αρένα, Α, ο, π, σι, δεν, π, σι, δεν, Είμαι ο Πέτρος ο Ιωάννου, ο οποίος κάνει ποδαρικό στην πρώτη ιστορία νομίας ε, μετά το καλοκαίρι, ε, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο Sport News 90,1 και θα τον βρείτε υποψήφιο με το Epubs στη δάκρυσα. Η συνέντευξη που μόλις ακούσατε, ε, να ερωτήσεις όσον αφορά τη, το εθνικό νόμισμα, την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πολύ σημαντικό σημείο της μετοπικής συμπόρευσης των δυνάμεων που μπορούν να εκφράσουν το όχι του λαού σε τον Αυτυχώς το σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι λίγες εβδομάδες μέχρι τις εσβολιές δεν είναι ούτε ένα δεν αφήνει ε, το περιθώριο, ακόμα και αν υπάρχουν όλες οι καλές διασθέσεις από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρξει μια συνεργασία, μια μετοπική συμπόρευση, δεν αφήνει τις διεργασίες να κινηθούν. Είναι αλήθεια ότι οι συμπορεύσεις δεν γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά θέλουν διαδικασίες. Ε, η κυβέρνηση Σίριζανέλ κατά τη δικιά μου άποψη, ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κινήθηκε σε εκλογές γρήγορες, αστραπιές, ούτως ώστε οι δυνάμεις του Όχι που μόλις που πρόλαβαν να συνέλθουν από το σοκ της κολοτούμπας, ούτως ώστε οι δυνάμεις αυτές του Όχι λοιπόν να μην προλάβουν να σχηματίσουν ένα μέτωπο. Με τον Τζίπρα κυρίως να στοχεύει στις διεργασίες οι οποίες ε, λαμβάνουν χώρα, είχαν αρχίσει ήδη να λαμβάνουν χώρα από τα αριστερά Πάντως το σίγουρο είναι είναι γεγονός ότι η συζήτηση ε, περί σχηματισμού ενός μετόπου που θα εκφράσει την προδομένη ψήφο του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, ε, η συζήτηση αυτή λαμβάνει χώρα σε όλους τους πολιτικούς κινηματικούς χώρους οι οποίοι εξέφρασαν την 5η του Ιούλη αυτό το γενναίο όχι του ελληνικού λαού. κάθε περίπτωση ε, κατά τη δικιά μου άποψη η αποχή είναι μια μεγάλη παγίδα την οποία παίζει το σύστημα και την πετάει δίπλα σε Λεβέντιδης, Λέτσους και ό,τι άλλο μπορεί να γεννήσει ό,τι άλλη τέρα τον Μπορεί να βγάλει ούτως ώστε να διασώζει. <Κι> Ανθρώπους τους οποίους μέχρι χθες τους θεωρούσαμε γραφικούς και τους έδειχναν μόνο και μόνο για να τους κορυδέψουμε τα μέσα ενημέρωσης ξαφνικά εμφανίστηκαν σε σοβαροί πολιτικοί αναλυτές. Και τους βλέπετε να έχουν πιάσει καρέκλα στα κανάλια στο Nega, στο Sky, στον Αντένα και μάλιστα βλέπετε ότι το κάθε κανάλι έχει βγάλει και τη δική του βλάστα. Στο VEGA τη λένε στα Θοδωράκι, στο Skype τη λένε Βασίλη Λεβέντη. Και η αποχή όμως η οποία προήλθε από ένα μεγάλο ψυχολογικό σοπ που υπέστηκε ελληνικός λαός όταν πήγαινε εκφράσει το γαμό του κατά τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ε, για μένα πήγαινε εκφράσει το γενναίο του όχι στην δημοκρατία την οποία είχε υποστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχι του στη λιτότητα και στα μνημόνια ε, αυτό εξέφρασε ο δικός λαός Μουσική Μουσική Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση η μνημονιακή κολοτούμπα της κυβέρνησης ήταν λογικό να του προκαλέσει ένα σοκ Προκάλεσε σοκ σαν ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μάλλον ΣΥΡΖΑ, οι οποίοι κινούνται σε κλιματικούς, πολιτικούς και άλλους χώρους οι οποίοι είδανε αυτό το μεγάλο όχι να μετατρέπεται την επόμενη σένα Είναι λογικό λοιπόν να υπάρξει μια κατάθλιψη και να υπάρξει και μια, πώς να το πω, όπως το χώρισε Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τη μοίρα μας να, να αφήσουμε άλλους να σχεδιάζουν τη μοίρα μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πηγαίνεις απλά να ψηφίσεις μια φορά το χρόνο ή τα δύο χρόνια που σου γίνει πια ή μια φορά το εξάμεινο, πηγαίνοντας να ρίξει την ψήφο σου δεν σημαίνει ότι το σύστημα θα αλλάξει. Και εγώ είμαι της άποψης ότι θα την έκανε παράνομη. έχει καταφέρει το σύστημα με αυτό που λέγαμε πριν, με γκλέτσους, λεβέντιδες, και κλπ να εγκλωβίζει την ψήφο σου είτε να εξαναγκάζει σε κολοτούμπες ανθρώπους οι οποίοι ανεβήκανε υποτίθεται για να σε εκφάσουν. Mm. Αν δεν πας όμως να ψηφίσεις τη μέρα των εκλογών και επειδή ο υπολογισμός γίνεται επί των παρόντων, επί των ψηφισάντων, ε, μπορεί να δώσεις νεμένα ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό το μήνυμα όμως θα το μετατρέψουν αμέσως στο ότι ο κόσμος Είναι απολύτικος Ότι πήγε στην παραλία κλπ και λοιπά Ξέρετε ότι δεν τα καμιά Σε κάθε περίπτωση πρέπει τη μέρα της κάλπης να βρούμε έναν τρόπο να θωρακίσουμε το όχι μας, να διεκδικήσουμε το όχι μας, να μην το αφήσουμε να το μετατρέψουμε σε νέο. Πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στους μνημονιακούς της κυβέρνησης στη ότι αυτή η κολοτούμπα, η μνημονιακή κολοτούμπα, θα είναι η μοιραία για τους. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, η εστία νομίας τις επόμενες Κυριακές με πρώτη αυτή την Κυριακή θα παρουσιάσει υποψηφίους, θα συνομιλήσει στον αέρα με υποψηφίους ε, κομπατικών μηχανισμών με ή σχημάτων οι οποίοι κατεβαίνουν σε εκλογές αυτές προσπαθώντας να εκφάσουν το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού. Και έχοντας την ελπίδα ότι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, θα ξεκινήσουν διεργασίες ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτό το οποίο δεν πρόλαβε να επιτευχθεί λόγω μεθόδευσης της νεομνημονιακής κυβέρνησης ΣΕΡΙΖΑΝΕΡ. Θα επιτευχθεί η πραγματική λαϊκή ενότητα ενώντας η μεγάλη λαϊκή αντιμνημονιακή πλειοψηφία. Ίσως γι' αυτό θα πρέπει οι κομματικοί σχηματισμοί οι οποίοι επιχειρούν να εκφράσουν το όχι το όχι, να διατηρήσουν τις διαφορές τους αλλά να μην βγάλουν προεκλογικά ο ένας στο μάτι του άλλο και να αφήσουν ένα παράθυρο ανοιχτό για την επόμενη μέρα Φυσικά οποιαδήποτε με τοπική συμπόρευση ή εκλογική συμμαχία δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν θα συνοδευτεί από μια απαραίτητη λαϊκή κοινωνική συμμαχία από κάτω. <Τι> Αυτή είναι η ώρα για την μεγάλη, λαϊκή πλειοψηφία του όχι να αντεπιτεθεί επιβάλλοντας την πολιτική εκπροσώπηση που ταγμένη υποταγμένη κυβέρνηση Σιριζανέλ οι ξένη και οι ντόπιοι συμμαχοί Το Μαξίμου Ενεργώντας ως μακρύ χέρι των δανειστών προσπαθεί με τις πρόορες εκλογές να προλάβει αυτές τις κοινωνικές διεργασίες συγκρότησης της μεγάλης αντιμνημονιακής συμμαχίας και να εγκλωβήσει το λαό στην επιλογή του καλύτερου διαχειριστή του νέου μνημονίου. Θέλουν να μετατρέψουν το γενναίο όχι σε άλοθη της μνημονιακής κολοτούμπας του Αλέξη Τσίπρα και της ηγετικής του ομάδας. Η βιασύνη αυτής της κυβέρνησης να, προ... να προβεί σε εκλογές εξπρές δείχνει ακριβώς το άγχος της, να προλάβει τις όποιες πολιτικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα στον εμπνευμονιακό χώρο και δεις αριστερά, μετά τη μετατόπιση της ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ στο μνημονιακό πολιτικό χάρτη, προσπαθεί με άλλα λόγια να εγκλωβίσει το λαό στην εκλογή του καλύτερου διαχειριστή του μνημονίου, φράζοντας οποιονδήποτε εναλλακτικό δρόμο από της υποταγής. Και αυτό το πράγμα ο λαός δεν μπορεί να το επιτρέψει. Γι' αυτό και επιβάλλεται η συγκρότηση ενός μεγάλου πατριωτικού μετόχου του όχι, που θα κυρώσει και αυτό και τα προηγούμενα μήνια. Δηλαδή μιας λαϊκής σημαχίας που θα ανακτήσει την εθνική ανεξαρτησία και την λαϊκή κυριαρχία της χώρας. Θα διαγράψει μονομερός το χρέος και θα συγκρουστεί ολοκληρωτικά με την ξένη εξάρτηση και την τόπια διαπλοκή. Εννοείται πως για τα παραπάνω δεν αρκεί ένας νέο ΣΥΡΙΖΑ που θα ανακυκλώσει τις αυταπάτες του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και θέλοντας και εμεί, μπορεί να παίξει και αυτός τον ίδιο ρόλο. Οι δυνάμεις που έχουν την ιστορική ευθύνη της συγκρότησης αυτού μετόπου πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στρώσουν το δρόμο ενός οργανωμένου κινήματος εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. Με σαφή όμως τα Δηλαδή, ενός ριζοσπαστικού, αντικαπιταλιστικού, επαναστατικού μετόπου που θα επιβάλλει τη με την ουμασματική φυλακή του ευρώ και το, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του και θα πετάξει από τη χώρα το διεθνή οικονομικό έλεγχο και τις ξένες υπεραλληστικές εξαρτήσεις. Με τελικό στόχο, αυτός ο λαός να πάρει την εξουσία από τα χέρια της ξένης και ντόπιος ολιγιαρχίας στα δικά του χέρια. Κάνουμε, μιλάμε δηλαδή ένα σύγχρονο ΕΑΜ, που θα εμπνεύσει τους Έλληνες και θα τους σώσει απ' τον οικονομικό και κοινωνικό γκρεμό που τους έριξαν παλιοί και νέοι μνημονιακοί. Και αυτή αυτά ακριβώς είναι η ώρα για την αριστερά, τα κυρίματα των πλατιών, τη συλλογικότητα της τα συνδικάτα, οι χειραφέτιμενοι πολίτες που δεν τρόμαξαν τις απειλές και είπαν το μεγάλο όχι στο δημοψήφισμα να στείλω τους δολοφόνους της Ελλάδας των Αγίων και να απελευθερώσουν τον τόπο από τον μνημονιακό ζύγο των Μανισθών. Είτε στο plateradeo.gr, σε στήλη PAX γερμάνικα, όπου θα διαβάσετε ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε χθες με τίτλο «Για ένα επαναστατικό μέτωπο του όχι». Και έχει να κάνει με όσα είπαμε μόλις τώρα. Ευχαριστούμε έχω ξεχάσει τα με να πώ δεν στο στα τα λοιπόν τον Πέτρο Ιωάννου για τη σημερινή συνομιλία μας. Ο Πέτρος Ιωάννου είναι δεδοτικό παραγωγός στο Store News 90.1 και οι υποψήφιες με το ΕΠΑΜ στη Λάνση. Όπως σας είπαμε, από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή έχα τις εκλογές θα δώσουμε βήμα για κουβέντα σε ανθρώπους που είναι υποψήφοι με κομματικούς, με τοπικούς ή άλλους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι σε αυτές τις εκλογές θα προσπαθήσουν να εκφράσουν το όχι του ελληνικού λαού. Ελείψη μιας μεγάλης αντιμνημονιακής ριζοσπαστικής συμμαχής. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη μαζί με τη Βασιλική Μανιού στην Εστία Νομία, στην Παξ Γερμάνικα, στις 4 η ώρα. Η προηγούμενη Παξ πήγε πολύ καλά, η Παξ με τίτλο για το γαμό του του Αλέξη. Θα λέμε λοιπόν την Πέμπτη, γεια σε Έχετε ξεχάσει την Παναβίανθρωπος. Ασχολήστε μόνο θα Σας με συγχωρείτε,